Στοίχη 28.36 «Η μεταμόρφωσης του Κυρίου» 28. Ήστερα δε από τους λόγους αυτούς, μετά οκτώ περίπου ημέρας, αφού επήρε μαζί του ο Ιησούς των Πέτρων και των Ιωάννην και των Ιάκωβων, συνέβη να αναβεί το όρος για να προσευχηθεί». 29. «Και ενώ το έγινε η εξωτερική μορφή του προσώπου του διαφορετική, διότι έλαμψε σαν τον ήλιον και η ενδυμασία του έγινε λευκή και λαμπρά σαν αστραπή 30. Και ειδού, δου, δύο άνδρες συνομίλουν μαζί του, και αυτοί ήσαν ο Μωυσής ως ο κυριότερος του νόμου αντιπρόσωπος και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών. 31. Ούτε εμφανίστησαν, περιβεβλημένοι με δόξαν και έλεγον περί της εξόδου του και αναχωρήσε όσο από τον κόσμο αυτόν, την οποία δια του σταυρικού θανάτου και της αναλήψε του, έμελε σύμφωνα με τι σπροτυπώσεις του νόμου και τι σπρορήσεις των προφητών να εκπληρώσει και να συντελέσει στην Ιερουσαλήμ. 32. Ο δε Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν κυριευθεί από βαρύνη σταγμόν, εν τόσο λίγο όμως εξαγρύπνησαν και είδαν την δόξαν του και τους δύο άνδρας που έστεκαν μαζί του. 33. Και συνέβη όταν οι δύο αυτοί άνδρες επρόκειτο να χωριστούν από τον Ιησούν, είπε ο Πέτρος προς αυτόν. Διδάσκαλε, καλά είναι να μείνουμε εδώ. Α κάμαμε λοιπόν τρεις σκηνάς, μίαν δια Σε και μίαν δια τον Μωυσίν και μίαν δια τον Ηλίαν. Είπε δε ταύτα ο Πέτρο φανταζόμενο ότι ο κύριο μετά των δύο προφητών είχε ανάγκη σκοινών και ότι η ένδοξος μεταμόρφωσής του θα παρετείνε παντοτινά και θα προελαμβάνε το ούτο η έξοδο και το σταυρικό παθήμά του. Συνεπώ ο Πέτρο δεν ήξερε τι έλεγεν. 34 Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε σύννεφων και του εσκέπασεν. Εφοβήθησαν δε ο Πέτρο και οι συμμαθητέ του όταν ο διδάσκαλο και οι δύο προφήτε βγήκαν στην Εμφέλιν. Και φοβήθησαν, διότι το σύννεφον αυτό δεν είναι το σύνηθες, αλλά το σημείο της παρουσίας του Θεού. 35. Και βγήκαν από την εφέλινη φωνήν που έλεγεν «Αυτός είναι ο μου, αγαπητός, που τον απέστειλα δια να σωθεί ο κόσμος. Αυτόν ακούεται». 36. Και όταν έγινε η φωνή αυτή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος, χωρίς να είναι πλέον εκεί και οι δύο προφήτε και οι τρεις αυτοί μαθητέ κατά του Κυρίου εσιώπησαν και δεν ανέφεραν κατά τη ημέρας εκείνας εις κανένα τίποτε από όσα είχον ήδη, διότι υπήρχε φόβος να προκληθεί είτε σφοδρά αντίδρασης από τους εχθρούς του Κυρίου, είτε άκερος και ταραχώδης ενθουσιασμός από τους θαυμαστάς του.